Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί Τους νόμους λύσαν οι οχτροί Κι εμεί γελούσαμε με τα κουσκούς Τα μέρια. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί Στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί και του φιλέψαμε οι δορυπαίοι χωρί ιδέα. Κλέψανε, λένε. Μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πίστεψανε, κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και οι πεδαμένοι έχουν προνόμια και αυτά τους και θα τα χρέη που τους δίνετε Μην τσαλακώνεστε, το τεκό προσέξτε το κύριο, πρέξω, πρέξτε. Να είμαστε λοιπόν εδώ μια ακόμα Παρασκευή και τη Παρασκευή και τη Σαββατοκυριακό έρχεται και τη βδομάδα ξεκινάει Δεν ξέρω από για να κρατηθώ να μην αρχίσω να μοιράζω όχι και πως θα λένε βατόμουρα όχι εγώ βραβεία θα μοιράζω θα βρα... βραβεία νοημοσύνης, βραβεία νόμπελ βραβεία τέτοια, βραβεία ηλικιότητας το βραβείο ηλικιότητας το απένιμε ως μη σκεπτόμενο Έλληνες όλοι χαρακτηρίστηκαν ο ίδιος ο Πρωθυπουργό στο σύνολο του ελληνικού λαού που δεν συμφωνεί μαζί του και στι προτάσεις του. Οπότε μπορούμε σήμερα όλοι μας οι υπόλοιποι χαζοί να μιλάμε. Είναι ο Real FM 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας Uh, πατάτε Real Καινό και το μήνυμα στο 1960 Με email studio-papaki-realfm.gr Τηλεφωνικό κέντρο 210 Στον ήχο είναι σήμερα η Μαρία Ψάλτης Στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαργαρίτα Βασιλά Στη μουσική επιμέλεια η αδερφούλα μου η Νάνση, Και επειδή πολλής λόγο γίνεται για την γκαζόζα Σε σχέση με τη Βόρειο Ελλάδα Και επειδή δεν μπορεί κάποιο μυστικό να πίνει γκαζόζα Εκτός αν το τοπίο αρχηγός του γιατί η Γαζόζα, Ξέρετε, τρυπάει τα αστομάχια. Λοιπόν, έχει και ανθρακούχο. Θε μια συγκεκριμένη αντοχή, λοιπόν. Και επειδή όποιο είναι από τη Βόρειο Ελλάδα ξέρει ότι ένα από τα ωραιότερα πράγματα που παράγει η Βόρειο Ελλάδα είναι η μπουγάτσα, και μάλιστα λέμε μπουγάτσα Θεσσαλονίκη, μπουγάτσα Σερών, έτσι. Έχει και γιαλού μπουγάτσε, αλλά είναι ωραίε μπουγάτσε. Ε, λέω να ξεκινήσουμε αφιερώνοντα σε όλου όσοι κάνουν ένα διάλειμμα για να. Μετατρέψουν το διάλειμμά του, για να μην πω τώρα για κατουρήματα μαζί με τι Γεζόζε, δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα, όταν θέλουν να μετατρέψουν όλο αυτό το διάλειμμα σε μια πολιτική πρακτική, η οποία σε ευερέθιστε, ανύπαρκτες πλειοψηφίε μετατρέπεται σε αλλαγή κανονισμού. Ραντεβού μέσα σε Λοκτώτο Σαββατοκύριακο να τα ο Βερναρδάκη με το Βούτσι και ο Βούτσι με το Τζίπρα για το πώ θα διαμορφώσουν τι ομάδε, ποιο θα πάει πού, το παιδί και το παιδί τη μάνα, Μπουγάτσα για να γλυκαθούμε, από την Μαριανίνα Κριαζή η Στύχη, από το λάκη, Παπαδόπουλο η Μουσική, στο τραγούδι Μαργαρίτα Ζωμπαλά, με πλήγονε μα δεν μιλούσα. Το είχα χρόνια σαν αρχή, αφού στα αλήθεια σε αγαπούσα, να δίνω τόπο στην οργή. Εδώ καημένα τη προάλλη είχα 40 πυρετό. Και εσύ τριγύριζε με άλλε, μα δεν χωρίσαμε γι' αυτό. Χώρισαμε για μια μπουγάτσα που σου έφερα να γλυκαθεί, και εσύ με εκδικηθεί, την πέταξε σε μπνταράτσα. Ευτυχώ πλέον έπεσε σε μπνταράτσα το μπουκάλι με την Κλήγονες, μα δε μιλούσα Το είχα χρόνια σαν αργί, Αφού στα αλήθειά Να δίνω τόπο στην οργή Εδώ καημένε τις προάλλες Είχα σαράντα πήρε το Κι εσύ με άλλε. Μα δε χωρίσαμε γι' αυτό Χωρίσαμε για μια μπουγάτσα Του ζούπερα να γλυκάθεις Κι εσύ για να με γδίκιδεις Την πέταξες από την ταράτσα Χωρίσαμε για μια μπουγάτσα να δρόμο να στυφέρω Ήτανε φρέσκα σαν άθρος Κι είπες πως έπρεπε να ξέρω Πως τις μπουγάτσες δεν τις τρώς. Τι μου συνέβη τότε πε μου Θυμήθηκαν τα προχριστού Και ακουστήκαν οι φανές μου Σε όλη την κολογίνου του Χωρίσαμε για μια βουγάτσα που σούφερα να δει και εσύ για να με εκδικηθείς oh, oh. Την πέταξες απ' την ταράτσα Χωρίσαμε για μια βουγάτσα Κι εσύ για να με εκδικηθείς Την σε απ' την ταράτσα Χωρίσαμε για μια μπουγάτσα Χωρίσαμε για μια μπουγάτσα Χωρίσαμε για μια μπουγάτσα Εδώ που τα λέμε Αν είχαν χωρίσει για μια μπουγάτσα γάτσα Η ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ Τα πράγματα θα ήταν στα αλήθεια απλούστερα Φαγουλώσω ένας Πιο μετρημένο ο άλλο, τον πέταξε από την ταράτσα, κυριολεκτό δηλαδή, από την ταράτσα τη εξουσία, και τώρα έχουν αρχίσει προβλήματα αποσπασμένων ή μη αποσπασμένων, θα φτιαχτεί και ένα σύστημα που θα αλλάξει λίγο τον κανονισμό. Κοιτάξτε, αν δείτε, ζούμε σε ένα κοινοβούλιο που το τελευταίο πράγμα που θα περίμενε κανεί είναι να ακουστεί από στόμα προεδρεύοντο και μάλιστα μεγάλη ε, και ε, δικηγορίνα κυρία Χριστοδολοπούλου. Δώστε πόνο. Δώστε πόνο. Εγώ δεν έχω να δώσω πόνο, συγχωρήστε με. Το ραδιόφωνο είναι πολύ σοβαρό πράγματα, από τα σοβαρότερα πράγματα που υπάρχουν, ε, όσο τουλάχιστον μπορεί κανένα να μιλάει ελεύθερα και να χειρίζεται το χρόνο του μόνος του. Οπότε, ε, σας ε, δίνω διαφημίσεις. Είναι μέσα στη φύση του ραδιοφώνου, όπως η καλή είναι μέσα στη φύση της Βόρειας Ελλάδας. Πού να πω εγώ τώρα Βόρεια Μακεδονία. Έτσι και πω Βόρεια Μακεδονία, θα αρχίσουν προβλήματα τύπου μουσακά. Και επειδή δεν έχω καμία όρεξη να ασχολούμαι με μουσακάδε, θυμάμαι πάντοτε τη διπλωματία των σεισμών να είμαι μετατρέπεται στη διπλωματία μπακλαβά. Το έχω κάνει και εξώφυλλο στην έμεση, όταν έγραφα. Και για το Σόρος, και για το Γκουλέν, και για το Δίκτυο, και για το ΝΑΤΟ, και για το No Troops, No Flags, No Ships, και για όλα αυτά που από τότε μέχρι σήμερα δηλαδή. Λίγο πριν από το millennium που ήταν το 2000 που θα διολιόταν ο κόσμος Φτάσαμε σήμερα στο να διαλύεται ο τόπος Εις τα εξών συνετέθη λένε, Λοιπόν ας αρχίσουμε από τα σοβαρά Και τα σοβαρά είναι να συνειδητοποιήσετε Ότι αγαπημένοι μου φίλοι Ότι και η μουσική να βάλει η Νάνση τώρα ε, Κολλάει με αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν γιατί τόχι, όπω και να το κάνουμε, τόχι, να πιάνει κλίμα. Λοιπόν, δείτε τώρα πώ διαμορφώνεται το κλίμα τη πόλωση. Ανεξαρτήτω των μετακινούμενων βουλευτών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι πανίσχυροι, έχουν κάνει τη Βουλή να χορεύει. Τι να σα πω, Δηλαδή καρσιλαμά σε μορφή ρέγγε. Κάπω έτσι είναι. είναι η, η Βουλή αυτή τη στιγμή χορεύει καρσιλαμά με, με ρέγγε ήχου από κάτω. Η μισή την έχουν δει Jimmy Hendricks και Βαράν Έγκραν, βάλλον την από πάνω μέχρι κάτω. Και οι άλλοι έξω κυλιά και α, καρσιλαμάδες έτσι για να το ευχαριστείτε η ψυχή σας με λίγο αποτσιφτετέλι και κάτι μέσα σε ε, τι να σας πω, swing είναι ένα τρελό πράγμα ε, πάρα πολύ τρελό αλλά είναι γεμάτο καινοτομία έχω λοιπόν ένα τραγούδι για τον καθέναν ναι, από όλους όσοι πρωταγωνιστούν αυτή τη στιγμή σε αυτήν την ε, πολιτικο-ηθικό-κοινωνικό-δημοσιονομικό νατοϊκή με του τόπου σε κάτι προοδευτικό και σύγχρονο με το άλοθι ότι ακόμα και αν πω κάτι που δεν θα σας αρέσει ε, Μία παρέα είμαστε όλοι, παιδιά. Όσοι δεν συμφωνούμε με τον Τσίπρα, είμαστε εμεί σκεπτόμενοι, δεν συμφωνούμε, το δήλωσε και στο Μακρόν. Ε, ανήκουμε όλοι στο κλάμπ των ηλικίων. Εγώ επειδή φωνάζω σε όλου του δεν συμφωνώ καθόλου μαζί του σε τίποτα, και ειδικά για τα νατοϊκά που φέρνει τη Δευτέρα, μπορείτε να μου δώσετε και ένα βραβείο ηλικιότητα. Είμαι η πρώτη ηλικιότητα. Το δέχο όταν μου το λέω ο Τσίπρας. Τι νόμπελ μου λε τώρα, Αυτά είναι παράσημα από το στήδο μα τον πισινό, δηλαδή τα φορά παντού, πώ το λένε. Δηλαδή. Όταν σε λέει ο Τσίπρα ηλίθιο που δεν συμφωνώ και το λέει αγγλικά στο μακρόν. Εγώ πεθαίνω, δηλαδή, πώ θα σα το πω, Πεθαίνω. Αισθάνομαι σαν την πνίκα. Σαν την πνίκα, Δεν Δωμάτι την πνίκα, δεν τον είχαμε φέρει. Σαν την πνίκα, όχι σαν την πνίξα. Όχι, σαν την πνίκα. Το εννοώ έτσι. Δεν έχω καμία όρεξη να πνίξω κανέναν. Μου αρέσει να του βλέπω σαν του Κινέζου στην όχθη του ποταμού να πνίγονται μόνοι του. Ε, βέβαια, δεν πνίγεσαι χωρί τρόλια και έχουν πέσει κάτι τρόλια τα οποία έχουν ω εξή. υπάρχουν τα τρόλια τα οποία βάζουν τη μερικούς από τη Νέα Δημοκρατία οι οποίοι δεν έχουν και καμία προϊστορία ακροδεξιάς να βρίζουν και να απεμπολούν την ακροδεξιά εντός εκτός του κόμματός τους Έρχονται και οι άλλοι που προσπαθούν να ε, ε, μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτή είναι η δύο πόλη, έτσι: Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Πέπανε οι άλλοι από το ΣΥΡΙΖΑ τα δικά του τρόλια. Όλα τα τρόλια γενικώς έχουν ανοίξει οι δικέ του προσωπικέ ατομικέ χωματερέ. Ή τάφου ή καινοτάφια. Στο διαδίκτυο, στα social media έχουν ανοίξει τις προσωπικές τους χωματερές Και σε αυτές τις χωματερές θαύγουν σκελετούς που αυτοί προσδοκούν να γίνουν σκελετοί mm. Αν δεν κάνουν πρώτα εμπριστικές δηλώσεις διάφορες τύπου πολλάκι Έτσι ώστε οι άλλοι να καούνε και να θαύγουν τα ποκαίδια Ανάμεσα σε αυτά λοιπόν υπάρχει και μία χωματερή που την είδα α, Ατομική η οποία γυρίζει και λέει ξαφνικά πρόσεγε θανάση όπως λέμε Θανάση κατά το όπλο σου, δεν απευθύνεται στον Βέγκο, όχι, όχι, ειλικρινά σας δεν απευθύνεται στον Βέγκο, απευθύνεται στο Θανάση τον Παφίλη. Και λέει πρόσχε Θανάση, εσείς λέει, λέτε κακά πράγματα οι κουκουέδες εναντίον αυτών που μετακινούνται και φεύγουν από ένα κόμμα και πάνε σε άλλο. Δεν είχε ακούσει προφανώ τι είπε ο Θανάσιο, αλλά τέλο πάντων ε, α, για να θάψεις δεν χρειάζεται να έχει ακούσει. Θάψει από μόνο σου. Είναι διατεταγμένη υπηρεσία αυτή. Λοιπόν, αφού το είπε ο Θανάσιο, ο Παφίλης ότι έκανε μια κριτική σε αυτού που μετακινούνται αριστερά και δεξιά και εξήγησε και τι κάνει συνήθω το κόμμα σε αυτέ τι περιπτώσει. Και το απευθύνει το τραγικό ερώτημα. Δηλαδή, τι θε να πει, Και τώρα που φεύγουν άνθρωποι από το ΣΥΡΙΖΑ και έρχονται σε εσά, δεν θα του πάρετε, θα του στείλετε πακετάκι στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε μία και καλή τη θέση του κόμματος και για να αποκρυπτογραφήσω το Θανάση γιατί όταν απευθύνεσαι σε έξυπνους ανθρώπους εμείς οι λύθιοι, πρέπει να το εξηγούμε, πρέπει να εξηγούμε την λυθιότητά μας ώστε οι έξυπνοι άνθρωποι να καταλαβαίνουν και ξέρετε κάτι, οι λύθιοι άνθρωποι σαν και εμά είμαστε και καλοί Είμαστε και καλοί αυτοί που δεν συμφωνούμε με τον Τζίπρα. Μπορεί να είμαστε και καλοί άνθρωποι. Οπότε μην του αφήσουμε με την απορία, να του το εξηγήσουμε. Λοιπόν, το είπε σε όλου του τόνου το κόμμα, το είπε και ο Και μην καταλαβαίνετε, και πριν πάρει το όπλο του, νομίζω ότι χρειάζεται να ακούσετε το λόγο του. Και λέει λοιπόν, εμεί κατά παγία τακτική, ακόμα και αν μετακινηθεί ένα βουλευτή οποιοδήποτε και θέλει να έρθει στο κουκουέ και τον θέλει και το κουκουέ. Δεν πρόκειται να τον πάρουμε. Όποιο θέλει παρετείται. Παραδίνει την έδρα του, έρχεται στο Κουκουέ, γίνονται εκλογέ και εκλέγεται ή δεν εκλέγεται. Αλλά το αστείακι διαρκούση τη κοινοβουλευτική περίοδου να μεγαλώνει τεχνητά η δύναμη του Κουκουέ επειδή ήρθαν κάποιοι από άλλα κόμματα, ούτε έγινε, ούτε γίνεται, ούτε πρόκειται να γίνει. Αυτά γιατί έτσι που έχουν τα πράγματα, ε, ε, επειδή το αστειακι διαρκουσει τη καταφέρει να είναι επίκαιρο. Πιο μπορεί από ποτέ σε αυτή την κατάσταση, μετά από 100 χρόνια, πιο επίκαιρο πράγμα από το να μπορεί και να χορέψεις και να κουνηθεί και να το ευχαριστηθεί και να έχει και μοντέρνα διασκευή που να στέκεται από του Λοσμπαντάνα, δηλαδή από την Άννα και την παρέα τη, ε, από τον Τσιτσάνι, δεν υπάρχει. Οπότε, ει μνήμην όλων των θαυτηριών τη Τρολιά, και ειδικά όταν είναι από τα αριστερά εναντίον του Κουκουέ, δηλαδή για όλου του κρυφού αντικομμουνιστέ. Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα. Τραγουδάει η Άννα, η μουσική είναι του Αθάνατου Τσιτσάνη, η στίχη του Γεράσιμου του Τσάκαλου. Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα. Ας καθαρίσουνε μια ώρα αρχίτερα τρόλια μου. Εξαιρετικό το βρήκα, εξαιρετικό Να μπορείς να το χορεύεις και μετά να πέφτεις στο τέλος Αυτό που χρειάζεται Να θυμίσει το πότε, πώς Και από ποιον γράφτηκε Γιατί αυτή είναι η αθάνατη Μουσική, η ελληνική Και ειδικά στο επίπεδο των τραγουδοποιών Έχουμε ένα απέραντο θησαυρό Να έχεις το κουράγιο να ψάχνεις και να αισθάνεσαι κυριολεκτικά, αλλά και πέφτει πάνω στι λίρε του Σκρούτζ. Πώ κάνανε τι βουτιέ στα κινούμενα σε εκείνα ωραία σχέδια, στα καρtoons δηλαδή. Ε, τόσο είναι ο Θησαυρό, τόσο είναι ο Θησαυρό, και δεν μπορεί να τον φάει κανένα Σκρούτζ και να τον θεωρήσει δικό του. Είναι όλον. Λοιπόν, εγώ τρέφω εξαιρετικό σεβασμό για την ε, κυρία Μεγαλοκονό μου εξαιτία τη τόλμη τη να μετατραπεί με το που έκανε τη μετακίνηση από το ένα κόμμα στο άλλο, που ξανθήσαμε λαχρινή. Δεν τέργεζε. Το ξανθό το είχε όταν ήταν στου Ανέλ. Όταν έφυγε από του Ανέλ, από την Ένωση Κεντρών πήγε. Συγγνώμη του ήταν στην Ένωση Κεντρών, ήταν ξανθιά. Όταν πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ έγινε μελαχρινή. Τώρα, ίσω λίγο μπερδεύοντα σε επίπεδο πολιτική μιλάω. Το εμπάργο που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στην Κούβα με το εμπάργο που έχει επιβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ΣΚΑΙ. Και λέω εμπερδέψει, όχι σαν έννοια, κάθε άλλο παρά. Η γυναίκα είναι πανέξυπνη. Πανέξυπνη και πετυχημένη στον χώρο της. Και το εννοώ χωρίς καμία ειρωνία. Λοιπόν, ε, απλώς τα έχει μπερδέψει σαν επίπεδος μεγεθών. δίνοντα δηλαδή επαναστατική χρειά στην κίνησή της. Οπότε έσπασε το εμπάρκο στο ΣΚΑΙ. Του έδωσε τη σημασία που θα είχε να σπάσει το εμπάρκο των Αμερικανών στην Κούβα με μεγαλύτερε φανφάρε από αυτέ που το έσπασε ο Ομπάμα, και τώρα του παίρνουν πίσω όλου. Λέει γιατί έχουν ένα πρόβλημα στα αυτιά, το οποίο μπορεί να είναι και κακό τρόπο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για πολύ ψηλή πολιτική. Πολύ ψηλή πολιτική. Ε, αυτό το οποίο όμω βρήκα πολύ γενναίο, γενναιότερο και από την απότομη αλλαγή σε μία ηλικία που μετράει περισσότερο, έτσι όταν έχουν συνηθίσει πάρα πολλά χρόνια με ένα. Χρώμα μαλλιών, δεν κακό πράγμα να βάφει κανένα στα μαλλιά του Απλώς είναι καινοτομία Το έκανε βουλιούκλακι μία φορά Όταν έκανε το, τη Σούζι Vogue Και δεν τη γνώρισε η τη μάνα της Αναγκάστηκε να το ξαναβάψει κάθε κάτεβασε την παράσταση σε mm -hmm. Λοιπόν, το άβαψε μαύρα τότε Στη Σούζι Vogue γιατί έπαιζε ναι, Έπαιζε ασιάτσα Στη ε, και δεν υπάρχει. Να, τώρα έχω απέναντί μου ε, τη Μαρία μου, τη Ψάλτη, η οποία με κοιτάζει με το στόμα ανοιχτό, σου λέει: Δεν μπορώ να φανταστώ ότι έχει υπάρξει Αλίκη βουλιουκλάκη. Είμαι λαχρινή. Λοιπόν, η βουλιουκλάκη τη πολιτική, κυρία Μεγαλογονό, αυτή τη στιγμή στη Βουλή, όπω εξελίσσεται, λόγω αλλαγή ε, κόμματο, όχι χρώματο μαλλιών, ε, για να είμαστε σοβαροί, είπε ότι θα φτιάξει, άμα τη διαγράψουν, γιατί δεν έχει ανάγκη κανέναν, προ τη θα φτιάξει το τη κόμμα και θα είναι πρωτοπόρο. Και επειδή είναι πρωτοπόρο και εδώ είναι Βαλκάνια, τη αφιερώνω εξαιρετικά δίκυν βραβείο το «Είναι Βαλκάνια εδώ». Η στίχη είναι του Στουπί, ο, η μουσική του σταμάτη του Μαρίνου, ο, στο τραγούδι ο Θεολόγος Κάπος. Πιο σημερινό από αυτό το τραγούδι δεν γίνεται και είναι γραμμένο το 2016. Προσέξτε τους στίχους, θα το ευχαριστείτε. Αποσοβήσαμε λοιπόν τα μανιφέστα Είμαστε εδώ ίσου, να πω, και θες τα Είπαμε τάμι όλα τα δίκια Και τώρα θέσαι αναζητάς Για αρχιγηλίκια Στάζουν τα χείλη σου χωρί τα μάτια αίμα Που αναρριχήθηκαν πολύ και λες το ψέμα Πως είχες φτάσει στις πηγές και πουν οι το σώμα σου Για το φτωχούλι Βλέπω τα μάτια σου κοιτούν με απληστεία, μα νευαλκάνια εδώ δεν είναι αστεία. Βλέπω τα μάτια σου κοιτούν με απληστεία, μα νευαλκάνια εδώ δεν είναι αστεία. Σπάς από δω, κι οι παντζίβρες αλεσνότες Έχουμε αντάκια και λατζίνα φάνε, κι οι κότες Κι αν είναι ο πόνος, σου βαθύς φύγει απ' την πόλη Στη γειτονιά μην ξαναρθείς, σε μάθαν όλοι Σπάς από δω με ρουφιανίες κανείς τι πάλι. Σαν τις δικές σου τις πενιές μας παίξαν κι άλλοι Στο λέω, με το καλό, πες να σ' ανοίξουν Κάποιοι το μάταιχουν θολό, να σου χυμίξουν βλέπω τα μάτια σου κοιτούμε απλιστία μα είναι Βαλκάνια εδώ δεν είναι αστεία βλέπω τα μάτια σου κοιτούμε απλιστία μα είναι Βαλκάνια εδώ δεν είναι αστεία Ματια σου κοιτούν με Μα είναι εδώ, δεν είναι, σου, κοιτούν με είναι, εδώ, δεν είναι Λοιπόν, πάμε διευθυντήσει γιατί έχουν αρχίσει και έρχονται πολλά μηνύματα. Έχει πέρα ώρα. και εγώ δεν αφήνω μήνυμα που να μην το πώ στον αέρα στο μέτρο του ανθρωπίνους δυνατού. Εκτός και λέει τίποτα χροντράδες, αν και από αυτά που έχω ακούσει εγώ σήμερα, α, τι να σας πω πάντα αυτιά μου εντελώς. Πάμε λοιπόν στα μηνύματα σας. Ιωάννη Σακαλής από το Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Πολύ φτωχοί Έλληνες θέλουν κυβερ... την κυβέρνηση, ενώ τον κύριο Γιώργο Σταθάκη, να προστατεύσει τους ιδιοκτήτες σπιτιών. Ένα πολύ πιο επίγον πρόβλημα είναι να προστατευτούν οι ιδιοκτήτε σπιτιών από την κυβέρνηση. Ενώ από τον κύριο Γιώργο Σταδάκη. Ο Νοήτο. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι θε να πει. Κάτι θε να πει και δεν μου το λε καθαρά. Και συνεχίζει ο Γιάννη. Όσον αφορά τι ιδέε του πώ να επισκευάσει το τραπεζικό σύστημα, δεν αξίζει να σχολιάσουμε και τελικά σα ευχαριστώ για τη φιλοξενία σα, κυρία Γαριφαλιά. Λιάννα Κανέλη, ε, να σου το πω κι εγώ αγγλικά, μια και στη Νέα Υόρκη. Καρνέινσιν Μικρή πάυση για να δείξω γιατί έχω κολλήσει και εγώ τη γρυπούλα του καιρού Ευτυχώ ελπίζω να μην είναι γρήπη, να αναπλώσω ένα μικρό κρυολόγημα Και πάω στον Εμίλιο, ο οποίος επιμένει ότι τα τρόγια είναι ένα είδο μανιταριού Εγώ δεν είπα τρόγια, είπα τρόλια Αν άκουσε τρόγια, το τελευταίο πράγμα είναι που θέλω να ταΐσω δηλητηριασμένα μανιτάρια Αυτούς οι οποίοι κάνουν τη δουλήτσα τους στο διαδίκτυο η Ειρήνη γράφει Λιάνα και Νάνση και όλα τα κορίτσια και αγόρια της παρέας σας, σας αγαπώ πολύ και εγώ επειδή είμαι γιατρός δεν δίνω πόνο, προσπαθώ να το να παλίνω την αγάπη μου και καλό βράδυ. Η Ειρήνη μου στην Αντιγυρίζουμε το δώσε πόνο ήταν από τα πράγματα που δεν περίμενα να ακούσω, αλήθεια σου λέω στη Βουλή, το θεώρησα πολύ κατώτερο των περιστάσεων και είναι από τα πράγματα που, ξέρω εγώ, τι να σα πω, νομιμοποίησαν τα πάντα μετά. Και την αιτιολόγηση πόσο ακριβώ καρτάει μια γκαζόζα και ένα κατούριμα. Τα πάντα, τα πάντα. Νομιμοποιούν τα πάντα. Μπορούν να λεχθούν τα πάντα, και όταν μέσα στο κοινοβούλιο λέγονται τα πάντα, τότε έχει κερδίσει η Χρυσή Αυγή. Έχει κερδίσει η Χρυσή Αυγή. Σα το λέω εγώ. Έχουν κερδίσει τα φασισταριά. Στην ψύχρα σα το λέω. Τα οποία τώρα το παίζουν εθνίκια. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Γιατί αυτοί ξεκίνησαν αυτό το στυλάκι. Το ανέχθηκε η ζωή Κωνσταντοπούλου και η παρέα της σε πρώτη φάση και τώρα φτάσαμε να λέμε αποβουλής και έδρας προεδρεύοντος, δώσε πόνο. Ρίχτα κι άλλο δηλαδή. Ο Νιόνιος, δηλαδή αν κατάλαβα καλά, περιμένουν να έρθει προς ψήφιση το πρωτόκολλο του ΝΑΤΟ για την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας και μετά θα αρχίσουν οι παρετήσεις. Έτσι λέει, του χάλασε το αυτοκίνητο από μετά είπε ότι του το είπε του ζήτησε ο πρόεδρο τη Βουλή τον παρακάλεσε να μείνει πέντε μέρε. Δεν είναι αληθέ, γιατί αν παρατιόταν και πήγαινε ο Κουίκ, θα πέρναγε με βάση τη ψήφου που έχει εξασφαλήσει αυτή τη στιγμή το πρωτόκολλο. Άλλα πράγματα πρέπει να προλάβουν να φτιάξουν ενδεχομένω μέσα στο Σεβατοκυρία. Γιατί τη Δευτέρα και την Τρίτη έχει συνεδριαση η επιτροπή κανονισμού τη Βουλή και θα αποφασίσει εκείνε τι αλλαγέ που θα επιτρέψουν του αρχηγού να είναι αρχηγεί χωρί να είναι ακριβώ αρχηγύ, να εκπροσωπούν με κάποιο τρόπο ή ανεξάρτητο, να τα δούμε όλα αυτά κανονικά μπροστά μαζί, για να μπορώ να τα σχολιάσω την άλλη Παρασκευή, πρώτο ο Θεός, και συνεχίζει ο φίλο Μονιόνιο να υποθέσω ότι η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει εναντίον του ΝΑΤΟ ή το κοινάλι ΙανΕΛ, λόγω που είπαν όχι στη συμφωνία. Έτσι περίπου είναι η το κοιναλι ανελ λογω που ειπαν μέχρι ειναι η δηλωση μεχρι στιγμη δεν ξέρω να σου πω τίποτα. Αλήθεια στο λέω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Όταν σπάνε εμπάργκο στο ΣΚΑΙ και κόμματα. Στην τηλεόραση, δεν ξέρω να σου πω τίποτα. Αλήθεια σου λέω, νιόνιο μου, δεν ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι οι 15 το κουκουέ είναι 15 στη θέση του λένε αυτά που λένε, δεν τα αλλάζουν, δεν προσαρμόζονται, δεν πρωτοκολλιάζονται. Για να σου το πω κιόλα έτσι, μια και μιλάς για το πρωτόκολλο. Και ο διφίλο ο Δημήτρη Απ' την Πράγα, πώ να μην του κάνω το χατήρι που το βρίσκω τόσο τρυφερό, Συντρόφισα, πε σε παρακαλώ χαιρετισμού στη γιαγιά και προγειαγιά μα την κατερίνη, που σίγουρα σ' Αφού ζει και η προγιαγιά σου μωρέ. Υπάρχει περίπτωση να μην σ ακούσω Ο Δημήτρης και ο Οδυσσέας από την Πράγα Αγαπημένε μου Δημήτρη και ο Οδυσσέα από την Πράγα Για τη γιαγιά σου και την προγιαγιά σου την Κατερίνα Που σε α... με ακούνε σίγουρα όπως λες Εξαιρετικώς αφιερωμένο από τα βάθη της ψυχής μου Με τη φωνή της σωτηρίας Λεωνάρδου Το διάσημο και πολύ αγαπημένο τραγούδι Σαν το μυαλό μου φτερουγίζει σε στίχους και μουσική του Δημήτρη Γκόγκου Που όλοι μας τον ξέρουμε σαν Μπαγιαντέρα Διασκευασμένο υπέροχα Από τη θέσια Παναγιώτου εξαιρετικό από μένα για όλους και όλες Αλλά πάνω απ' όλα Τη γιαγιά και την προγιαγιά Κατερίνα Του Δημήτρη και του Οδυσσέα από την Πράγα Σα <σομίως> Το μυαλό μου φτερουγίζει Η κάθε σκέψη μου κοντά σου τριγυρίζει Δεν ησυχάζω και στον ύπνο που κοιμάμαι χοντοπούλα μου θυμάμαι δεν ησυχάζω και στον ύπνο που κοιμάμαι εσένα πάντα, χοντοπούλα μου σταβέρνα στη γωνιά για σένα πίνω για την αγάπη σου ποτάμια δάκρυα χίνω λύπη σου μα μικρή και μη μ' αφήνιζω. Βασιλάς στο τηλεφωνικό κέντρο, η μουσική επιμέλεια στα χέρια της Νάνζης Κανέλη και ο ήχος στα χέρια της Μαρίας Ψάλτη. Λοιπόν, πάμε λίγο να ε, σα πω κανένα δυο πολύ μεγάλε ειδήσει εγώ το γράφω και την Κυριακή στο Ριζοσπάστη, ε, γιατί πρέπει να αρχίσετε, απευθύνομαι ως ηλίθιας ηλίθιους, μη σκεπτόμενους, ε, επιμένω σε αυτό δηλαδή, είναι από τα πολύ τιμητικά πράγματα που έχει πει ο τσίπρα για τον ελληνικό λαό, <ε> και φαντάζομαι ότι θα τους θεωρεί επαρκώς οι ώστε να μην τον ψηφίσουν γιατί αν ήταν έξυπνον τον ψήφισαν. θα αναγνωρίζαν στον εαυτό τους τον έξυπνον που σε εκπροσωπεί οι γιατί να τον ψηφίσουν <χαι> Για, αυτό το έχει σκέφτηκε κανένας να του το πει να το πει μάλλον του βγήκε φτώρνητα εκείνη την ώρα γιατί ο άλλο που τον ρώταγε είχε από πίσω να τον κυνηγάνε τα κίτρινα γυλαίκα που, ε, στα οποία έχουν προσθεθεί τώρα και κόκκινα φουλάρια και πράσινα τέτοια και μπλε ανοιχτά ε, γκαμπαρντίνε. Έχει διευρυνθεί το πράγμα. Δεν εστιαίρομαι σε αυτό που σα λέω. Διάβασα ένα ρεπορτάζ καταπληκτικό για το πώ σκέφτονται και πώ προσπαθούν να οργανωθούν σαν ε, αστική αντίσταση στην περιοχή. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι ε, πολύ σοβαρό. Στη Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα η διγλωσία του ΣΥΡΙΖΑ ξεπέρασε κάθε φαντασία. Κούνευα και Κούλογλου στο Ευρωκοινοβούλιο, ψηφίζουν εναντίον τη απόφαση να αναγνωριστεί ο Γουαϊδό. Γουαϊδό τώρα, έτσι. Γουαϊδό τον λένε άλλοι. Γουαϊδό, ανάλογα αν μιλά Καστιγιάνικα ή όχι. Α, ανάλογα από την περιοχή δηλαδή. Και α, ο Παπαδημούλη φρόντισε ίδια με την Καζόζα να μην είναι στην αίθουσα. Οπότε. Έρχεται. Η Γερμανία που έχει αποφασίσει να δώσει βραβείο στον Τζίπρα με το Ζάιεφ 15-16 του μηνό, ένα βραβείο που δίνουν ε, τα τελευταία χρόνια από το 9 και μετά, ε, ένα είδο προνόμπελ ειρήνη γερμανικού τύπου όμω, έτσι, Reich style ε, ε, ε, αποφάσισε να πιέσει όλη την κατεύθυνση και προς το δω για να είναι ομόφωνη απόφαση για τον Μαδούρο. Δηλαδή, ποια αποφανή, ομόφωνη απόφαση, η επέμβαση. Απ' έξω, να αναγνωριστεί κάποιο ο οποίο δεν έχει ψηφιστεί για αυτή τη θέση, αυτό που λέμε κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, για την ώρα ανέμακτο. Έρχεται ο σύμβουλο του Τραμπ και λέει την αλήθεια ο ε. Δηλαδή, αυτά που σα λέμε εμεί, τα κομμούνια και δεν τα ακούτε, ήρθε και την είπε ο ίδιο στην ψύχρα, λέγοντα το εξή καταπλητικό. Η Βενεζουέλα που έχει 300 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, είναι πρώτη, όλες οι άλλε είναι πολύ πίσω, έχει το 30%. Από θέματα του πετρελαίου, αυτή τη στιγμή, καλό θα ήταν να το τελειώσουμε όλο αυτό το ζήτημα που λέγεται Βενεζουέλα και μιλάω με Αμερικάνικε εταιρείε. Στην ψύχρα, όπω σα το λέω, είπε. Μιλάω με Αμερικάνικε εταιρείε να πάρουν να εκμεταλλευτούν το πετρέλαιο τη Βενεζουέλα. Α, απλά πράγματα. Για να ξέρετε δηλαδή τι σημαίνει Γουαϊδό. Εκεί που πάνε να το αντιμετωπίσουν το πράγμα μπλοκάρτοντα το χρυσό τη Βενεζουέλα τον κόσμο, δεν σα λέω αν είναι καλό ή κακό ο Μαδούρο. Το αφήνω στην κρίση σα. Δεν λέω αν περνάνε δεν περνάνε καλά αυτοί που τον εψήφισαν. Αφήστε το και αυτό. Δεν λέω αν είναι αριστερό σοσιαλιστή τίποτα. Λέω ότι νομιμοποιείται σε ολόκληρο τον κόσμο όταν δεν γουστάρει κάτι στι πετρελαϊκέ εταιρείε να βαφτίζεται ο αντίπαλό του, ο πολιτικό, σε αρχηγό, να αναγνωρίζεται ευνηδίω σε ολόκληρο τον κόσμο. Γιατί όμω. Γιατί επειδή του κάνανε εμπάργκο, ο Μαδούρο αποφάσισε να πουλάει το πετρέλαιο όποιο του επιτρέπουν να βγάλει. Για τώρα πιάσαν και δύο ελληνικά τάγκερ που κουβαλάγανε πετρέλαιό από τη Βενεζουέλα. Πιάσανε, σοβαρά σα το λέω. Θέλει έτσι όπω έχουν τα πράγματα να πληρώνεται σε yuan, στο κινέζικο νόμισμα. Και αφού υπάρχει μεγάλο εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας σιγα να αφήσουν τι τιμέ του βενεζουελανικού πετρελαίου και τα συμβόλαια να ε, ε, καθορίζονται σε yuan. Καπάκι πείτε εμεί, τι κάψε τώρα και μα λε και ασχολείσαι εδώ. Προσπαθούμε με τον κατοτοτομιστό, το με τον έφυγα, με το ένα, με το άλλο. Κάνετε λάθο. Σα αφορά κατευθείαν. Κατευθείαν σας δείχνει πού πάει το πράγμα όταν οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρίες βρούν ζουμί και σε ποιο βαθμό η δημοκρατία γίνεται τσαλακομένο σφινάκι, χάρτινο για να βαράς πετρέλαιο σφινάκια και να το παίζει πιθία να κάνεις αναλύσεις Υπάρχει μια πληροφορία ότι η Exxon Mobil βρήκε και χτύπησε φλέβα χρυσού κυριολεκτό στο οικόπεδο 10 τη Κυπριακή ΑΟΣ. Ακούτε λοιπόν όλη αυτή την επέμβαση, γιατί η απειλή τώρα ποια είναι από τι πετρελαϊκές εταιρείε. Κάτσε καλά, δω μου τα πετρελαία, θα σε κάνω μαδούρο. Θα την πάτε σαν το μαδούρο. Θα σε ανατρέψω σαν το μαδούρο. Λέει θα έρθω εδώ και θα πω αύριο το πρωί, η μεγαλοκονό μου πρέπει να αναγνωριστεί. Άμα δεν καθίσει ήσυχο, ε? θα πάει στη Σερβία και θα πει τον αντίστοιχο εκεί. Θα πάει λίγο παραπάνω. Όποιον θέλει θα διαλέξει. Όπον θέλει. Α, μπορεί και το Μιχαλολιάκο, που ξέρω εγώ. Σκεφτείτε τώρα ότι με πετρέλαιο να έχει βρεθεί κάτω Στο 10 από την Exxon Mobil Πηγαίνει ο Τσίπρας να συναντήσει τον Ερτογάν την άλλη εβδομάδα Εγώ τι να σας πω Αναφωνώ με αυτά που βλέπω Αν μην Στο τραγούδι Μαρία Δημητριάδη Στη μουσική ο Θάνος Μικρούτσικος Η στίχη είναι του Μπρέχτ Προσέξτε τους στίχους Λένε τι μπορεί να συμβεί Ανά πάσα στιγμή και κυρίω τι ήδη συμβαίνει, πριν συμβεί το χειρότερο από αυτά που φοβάστε: Ένα ψύχολο και ένα ντουλάπι. Ακούστε το. Δοξαζεμένου και πάλι. Αν αμυγκερέ, θα γυρέψουμε. Βερέσε από το πατρίκι. ψώμι μιλάνε για νίκες που το μέλλον θα φέρει ανάμιγλες εμένα δεν με βάζουν στο χέρι Οπότε η στόχη του Μπρέχτ και τα ακούτε βεβαίω στα ελληνικά. Ε, να σα εξηγήσω ότι είναι η απόδοση των στόχων του Μπρέχτ από τον ύμνηστο Μάριο Πλωρίτη. Και για να μην σα πάω στι ειδήσει με δυσάρεστα πράγματα, αλλά επειδή όλα αυτά τα δυσάρεστα του καιρού τα πληρώνουν οι 30-something, οι 30 και κάτι, που είναι η γενιά που θα βασανιστεί και βασανίζεται πιο πολύ από όλες. Να σας, απο... να σας αφήσω μέχρι τι ειδήσει με το 30 και κάτι σε στίχου Τατιάνα Λίγαρη, εξαιρετική μουσική του Νότι Μαυροδί, με μια υπέροχη ελευθερία αρβανητάκι, με πολύ πόνο αφιερωμένο, 30 και κάτι γυρίζω την πλάτη σε σένα που είσαι κομμάτι λυψο. Σαν εκλέψαν ανάπηροι Η παιδιά συνταξιούχοι Λοιπόν, να είμαστε εδώ και έχω πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα, έχω και πάρα πολλά πράγματα να σας πω, δεν προλαβαίνω να σας πω ούτε τι ειδήσει έτσι όπως τρέχουν, ειλικρινά σας το λέω, οπότε ας πω στα μηνύματα σας εμπεριέχουν την είδηση την πιο βασική του πως αισθάνεστε. Πώς ανταποκρίνεστε, πώς επικοινωνούμε Και επομένως έτσι θα πάω τα, Επειδή είναι και πολλά τα μηνύματα Θα πηγαίνω τα μηνύματα και ένα τραγούδι με αφιερώσεις Λοιπόν ε, με αφιερώσεις έτσι που θα τις κάνω εγώ τώρα, έτσι. Δεν, δεν, να που, ε, Είμαι σίγουρη ότι μας άκουσε η γιαγιά η, η, η, η Κατερίνα ε, Μαζί με το παιδί της και τον κόνη τη από την ε, Πράγα Λοιπόν πάω στο Δήμο Ο Δήμος ε, μου γράφει γεια σου σύντροφη Σκέπτομαι ότι με τόσε μπακαλακαλίστικε αλαξοκολλιέ και κυβιστήσει εντό του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ούτε τσίρκο μετράνουν να ήταν όλα για το συμφέρον. Και το ένα και μοναδικό κόμμα, το οποίο είναι διαχρονικά πιστό και σταθερό στι αρχέ του, αντί να το συγχαρούν ή τουλάχιστον να το παραδεχτούν, το μόνο που βρίσκουν να πούνε και εσείς πάλι, βρε παιδί μου, ρωτάει, τα ίδια λέτε, και τα ίδια λέτε, δεν βάζετε λίγο νερό στο κρασί σα, μια ζωή τα ίδια με τον Αρμέ. Δηλαδή την αρετή την παρουσιάζουν και τη λιδωρούν σαν ακαμψία, δηλαδή σαν ελάττωμα. Πολλά φιλιά από τη Σκανδηλαβία, ο Δήμος από την Κοπενχάγη. Να σου πω ότι έχεις αν δεν έχεις. Αλλά να σου πω κάτι. Μ, νομίζω ότι αυτοί που μας ακούνε, καταλαβαίνουν. Καταλαβαίνουν. Ίσως γιατί δεν βλέπουν την πολιτική, σε κάτι της μόδας. Ίσως, γιατί θα τους φανόταν παράξενο, αν αύριο το πρωί, κάποιος από μας, έβγαινε στη Βουλή και έλεγε my cuckoo style rocks λοιπόν, τι να σου πω τώρα δεν μπορώ να πάω σε αυτό το επίπεδο μπορώ κι εγώ μόνο να δίνω όχι πόνο, ανακούφιση είμαι ανάποδη λοιπόν ε, ο Γιώργος μου γράφει Λάνα θα φροντίσω να σου στείλω συνταγή για να φτιάχνετε καλή γαζόζα να βοηθήσουμε και εμείς βρε αδερφέ ο Λεόντεος σου Λιάνα Πώς είναι να αναγκάζεις να προσπαθείς Να πεις την αποψή σου σε μια βουλή Που έχει επίπεδο σκυλάδικου Δεν θες να ξέρεις Είναι η απάντηση Δεν θες να ξέρεις Να θυμάσαι μόνο Το σλόγγαν που είχαμε Στα μέσος προηγούμενα χρόνια Από τον Μπρέχτ Δώσε το χέρι σου σε αυτόν που θέλει να σηκωθεί Ξέρεις πως δεν το κατάλαβαν Λέγανε και δε, δώσε το χέρι σα σε αυτόν που είναι πεσμένο κάτω και δεν δε μπορεί να σηκωθεί. Άμα δεν θε να σηκωθεί μονάχο σου, δεν σε σηκώνει. Ούτε η Ανάσταση. Ούτε η Ανάσταση δεν σε σηκώνει. Ο Κωνσταντίνος τη θερμότερη καλησπέρα μου και τα μεγάλα σέβη μου σε εσά και στην εκπομπή σα να είστε καλά και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αυτό που υποπιστώ υπάλληλο των Αμερικανών Τσίπρας γιατί ω τέτοιο πρέπει να χαρακτηρίζεται και αυτό και ο κύριο Μητσοτάκη μετά τι δηλώσει του τη Βενεζουέλα. Έκριβε μέσα μια αλήθεια, η οποία ήταν ότι αυτό που έγινε στο Σύνταγμα ήταν οργανωμένο από βαθιέ ακροδεξίε οργανώσει, όπω μα ενημέρωσε ο κ. Μπογιόπουλο με άρθρο του στον ημεροδρόμο. Και μπορεί απλό κόσμο να είχε καλή πρόθεση, αλλά όταν στη φρίκη των φασιστοειδών απαντά με τη σιωπή σου, τότε δυστυχώ είσαι και εσύ συνένοχο σε όλο αυτό. Δύσκολα θα διαφωνήσω μαζί σου. Και έχω και έναν που μου στέλνει μήνυμα με το Παρατσούκλι Τρότσκι. Φαντάσου πόσο σέβεται τον Τρότσικη που τον έκανε παρατσούκλι του. Τι να σου πω τώρα, Θα μπει ο άλλο μέσα στη Βουλή ω ως, ε, ως τον Καραϊσκάκη εμφανίζεται, έτσι. Οπότε ο καθένα μπορεί να λέει τι θέλει τώρα, τι έσμα. Συντρόφισα, δεν είπε ότι όλα αυτά τα πλήθη που ξεκίνησαν στου δρόμου τη Βενεζουέλα τι ζητάνε, περισσότερο σοσιαλισμό. Όχι, εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Δεν είπα καθόλου τέτοιο πράγμα. Όλα αυτά τα πλήθη που βγήκαν στη Βενεζουέλα και δεν είναι η πρώτη φορά που βγαίνουν έτσι ε, είναι από αυτά τα πλήθη που καταλήγουν να περιφέρουν όπως του Άρη και όπως του Τσε το κεφάλι κομμένο αριστερά και δεξιά υπάρχουν τέτοια πλήθη υπάρχουν τέτοια πλήθη και έρχονται κατά πάνω μας αν ένα σου αρέσουν πολύ αυτά τα πλήθη ε, τα οποία είναι κινούμενα από την απίστευτη ανάγκη που τη δημιούργησε η ασφυξία τον Ιμπεριαλιστών τι να σου πω, τι να σου πω και επειδή ε, έχω και έναν φίλο το Θωμά από το Καντάρμπουρι που είπε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είπα για σας που ζείτε στην Αγγλία ότι δεν ξέρετε που πατάτε και που βρισκόμαστε με τη ζωή μας αυτή καθ' αυτή Δηλαδή, ειλικρινά σου το λέω, δεν κατάλαβε εννοούσα, με το ένα πόδι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το άλλο πόδι έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλού να λένε ναι, αλλού να λένε όχι και θα βρεθείτε ενδεχομένω στην πολύ μεγάλη δυσκολία να πρέπει να προσαρμοστείτε στις αλλαγές που θα γίνουν με το Brexit, με το Brexit συμφωνημένο ή με το Brexit άτακτο. Αυτό εννοούσα, παλικάρι μου, δεν εννοούσα τίποτε άλλο. Ε, μαζί με τους χαιρετισμού στο σύντροφο Νίκο από τον Ότιγχάμα έχω να περάσω να σας πω ότι για όλα αυτά που λέμε υπάρχει και ένας άλλος τρόπος και αυτός ο άλλος τρόπος είναι να ακούσετε σε στίχους και μουσική του Ευγένιου Δερμιτάσογλου την εξαιρετική φωτεινή του μαζί με τον Ευγένιο Δερμιτάσογλου υπάρχει και άλλος τρόπος που σε ρεμάγκα μάγκα ό,τι λες μου, μου μοιάζουν αν υπερβολέ κλείνω τα αυτιά μου. Πού σε να μου πει ότι δεν έμαθε κανεί στα όνειρά μου, Του ερωτά ο τόλο και όλου του κόσμου στόλο. δεν με χώρα που φτάνει η βάρκα του ψάρα, Με πάει και με φέρνει. Και τα μυαλά μου μπαίνει, Με ταξιδεύει στα νυχτά. Είναι οι οριζόντες ξανά. Τα βράδια μου τα έρμα, κοντά τα φωτιά λεγμένα, θέλει κομμάτι υπομονή, να περπατάς χωρίς ντροπή. Ουσέρε μάκα κι ό,τι λες μου μοιάζουν άνε οι φερδολές, κλείνοντας πια Σερεμάκα να μου πει, <Τι> Ότι δεν έμαθε κανεί Στα όνειρά μου <Το> Σερεμάκα φίλε Και από πίσω σκύλε Τα λόγια σου τα ψευτικά Βρε, αρκετά τα ανεκτικά που Όλο βιτρίνα λάσκη Ξέρεις δε με τρομάζει τα Να ξέρεις μ' άγκονε Υπάρχει κι άλλο τρόπο για να σου ένα τόπο. Μαλατά Και μην φοβάσαι τις Ουσέρε, μάγκα, τι τροπέ. Κούσε ρε μάκα, Μου την οδάφτια μου Που να μου πεις Ότι δεν με πάθε κανείς Στα όνειρά Υπάρχει κι άλλος τρόπος Είναι της χαριάς ο δρόμος Ερμπάτησε τον ναι και θα δεις Στο τέλος θα με τιμηθεί να Λοιπόν πριν πάμε στις διαφημίσεις, σας έχω μία εξαιρετική κλήρωση σήμερα γι' αυτό και την κράτησα έτσι μία τώρα. Να τη βάλω για του πρώτου 8 που θα τηλεφωνήσουν στο 2.11.200.8.200. Έχω 4 από το ένα και 4 από το άλλο, 2 αριστούργήματα βαστάω στα χέρια μου. Και όταν λέω 2 αριστούργήματα, με ένα σπάνιο θα με ακούσετε να μιλάω εκδοτικά για αριστούργήματα, γιατί είναι εκδοτικά αριστούργήματα. Το εννοώ. Οι εκδόσει διόπτρα έχουν φτιάξει σε μέγεθο περίπου 30-28 επί 18. Ε, δηλαδή σε μέγεθος ενό ε, καλώς ενούμενου άλμπουμ ε, τι να σας πω έχουν φτιάξει δύο ε, βιβλία έχω το ένα στα χέρια μου που λέγεται μια σκιά στην ομίχλη βεβαίως αγκάθα κρίστη και το Miss Marple να πτώ βιβλιοθήκη πάλι αγκάθα κρίστη έχουν εικονογραφήσει όπως θυμόμαστε εμεί οι λίγο παλιότεροι αλλά και οι νέοι σήμερα ε, ε, περιοδικά και ε, ε, βιβλία σε επίπεδο κλασικών εγωνογραφημένων έχουν φτιάξει ολόκληρο το μυθιστόρημα και το ένα και το άλλο της Αγκάθα Κρίστη, τα δύο αστυνομικά αυτά σε μια έκδοση που την έπιασα στα χέρια μου και είναι από αυτά που λέω «Ρε παιδί μου, υπάρχει πράγμα που σαλεύει, υπάρχει έμπνευση, υπάρχει καλή διάθεση, υπάρχει ένας τρόπος να πεις από αυτό και μετά να θες οπωσδήποτε να διαβάσεις, οπωσδήποτε να πιάσεις βιβλίο στο κέρι σου, να μην αρκείσαι μόνο στα 160, 180, 200 χτυπήματα, το αυτό. να μην αρκείσαι στο Instagram που σου δείχνει με αστυνομικό τρόπο ποια μέρα ακριβώς, ποιο κουμπί του σουτιέν δεν και ποια μέρα ακριβώς δεν ξεβούλωνε εκείνο το ρημάδι της μπίρας και μετά εκείνη την εφεύρεση πως ακριβώς κάθεσες στην τουαλέτα όταν έχει πάσει το καπάκι διότι έχει γεμίσει το Instagram και από τέτοιες... μου, να μην πω τη λέξη τώρα εγώ δεν είμαι σαν άλλους που τη λένε με πολύ μεγάλη ευκολία στον αέρα, λοιπόν ε, εδώ έχει... Μια εξαιρετική, δηλαδή πηγαίνετε, ψάξτε τα. Και όσοι δεν θα κληρωθείτε από τι εκδόσει, δύο όπτρα που μόλι κυκλοφόρησαν. Εγώ τώρα τα πιάσα στα χέρια μου. Μυρίζει τυπογραφείο, μυρίζει υπέροχο και Με μεγάλη αγάπη για 8 τυχερού, 4 από τον ένα τίτλο και 4 από τον άλλο. Μικρή σημασία έχει ποιο από του δύο τίτλου είναι. Είναι και τα δύο αριστούργηματικά. Και εμεί πάμε διαφημίσει να γυρίσω, γιατί έχω και άλλα πολλά πολλά πολλά μήνυματα. <Σιναι> Λένε, όλοι μας κλέψανε κλέψαν κι που πιστέψανε κλέψαν Fem, στο μικρόφωνο, εκτός των άλλων και από πρώτο χέρι μάρτυρας του, των αισθημάτων που γεννώνται μέσα στο κοινοβούλιο Μέσα, μέσα στο κοινοβούλιο Λοιπόν, ε, ε, συνεχίζω με τα μηνύματα Η καλιόχα πως σωστά το διαβάζω η, η, η Κάλλη, α πω Κάλλη τώρα και θα καταλάβει που το έστειλε ε, κάτι άσχετο με την επικαιρότητα οι Πρωθυπουργοί στις εκλογές δεν θέλουν σταυρό για να εκλεγούν το ίδιο ισχύει και για τους επιρρησιακούς και τους διορισμένους όπως ο Παπαδήμος, όχι δεν ισχύει. Στο απαντό ευθέως. Ο Κώστας, θέλω τη γνώμη σου για την εγκυκλοπαίδεια του Γιάννη Κορδάτου «Μεγάλη ιστορία της Ελλάδος». Έχω καλή γνώμη, αλλά δεν διαβάζω ποτέ μία ιστορία και ποτέ από μία μπάντα. Ε, βγάζω τα δικά μου συμπεράσματα και πίστεψε με διαβάζω πάρα πολύ, ξεστραμώνω με, έχω αρχίσει και καταράκτη. Λοιπόν, ε, ο Real Blogger που μου γράφει εδώ «Καλησπέρα κυρία Κανέλη και καλό μήνα». Πείτε στη φίλη σα, την κυρία Ψάλτη, εκείνη την ώρα που έλεγα ότι με κοίταζε, έτσι όταν έλεγα ότι η βουλιουκλάκι είναι και μελαχρινή, να μπει στο διαδίκτυο, να ψάχνει η βουλιουκλάκι διαφήμιση μπύρα φίξ, να δει τη βουλιουκλάκι μαυρομαλούσα. Φανταστείτε τώρα, έπω. Ε, πολύ παλιά ήταν αυτή. Εγώ σου λέω γιατί όταν ήταν στον κολοφόνα τη. Ο Δημήτρη, καλημέρα από Αγγλία, Ελιάνα. Πολλέ αναφορέ στην Κύπρο ακούω και φοβάμαι μιλήσει και αυτό θ, το θέμα ο Τσίπρα. Βρήκανε παπάνα να δάψουν. Α, α το ίδιο φοβόμαστε. Έλα να κάνουμε παρέα Δημήτρη μες από την Αγγλία και εγώ από εδώ Το είπε, δεν το άκουσες, το είπε. Ο Τσίπρας είπε ότι η συμφωνία είναι μοντέλο Και το έπανε και όλοι οι πατρονές του στην Ευρώπη Ότι είναι μοντελάκι και αυτό το μοντελάκι θα φορεθεί και σε άλλες περιπτώσεις Με πρώτη το κυπριακό Και ήρθε και ο Αναστασιάδης και είπε μοντελάκι και αυτός και θα δεις άλλα πράγματα Και αν το μοντελάκι εφαρμοστεί όπως είπε και ο καματερός βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Στο Ανατολικό Αιγαίο θα έχει βόρεια Ήμια και νότια Ήμια Να με θυμηθεί που τα βόρεια Ήμια μπορεί να λέγονται καρδάκ και τα νότια Σκέτα Ήμια ή τούμπαλιν και ανάποδα Τι να σου πάνω Αίγυπτος, κάτω Αίγυπτος Μούμια η κατάσταση Μούμια, μα το Χριστό δηλαδή Άμα θες μουμια να σου το πω κι τέτοια, δεν βλέπετε. Κάτι walking dead βλέπετε Άμα από γομούμια τώρα μην μου πείτε ότι τρομάξατε μέσα στη νύχτα Κάτι ανάλογο με τη φάση Παπαχριστόπουλου Μου συνέβη χτες που πήγα για καφέ με ένα φίλο Και όταν έπρεπε να φύγω να πάω στην κόμμενα Μου λέει κάτσε μαλάκα πριν να έρθει ο μπάμπης, Μην μείνω ο μόνος μου Τους χαιρετισμούς μου συντρόφισα Σ' αγαπάω πολύ Γιάννης από την πιο ωραία πόλη της νότιας Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Αρχίσαμε του αυτοζαρκασμούς Γουστάρο, γουστάρο μου αρέσει πάρα πολύ Λοιπόν, ο φίλος Χαραλαμπος Καλησπέρα Λιάνα, ναι ερώτηση μόνο Αν ξέρει να μου απαντήσει, Σε αυτή την περίοδο που εγείρονται θέματα συνταγματικότητας Παρέμβασης στη δικαιοσύνη Ποια είναι η διαδικασία Υπάρχει κάποια δικλείδα ασφαλείας για να απαλλαγούμε από αυτού. Αν για παράδειγμα αποφασίσουν να καθυστερήσουν τι εκλογέ πέραν τι τετραετίε με κάποια αφορμή, μπορεί να γίνει ουσιαστικά κάτι, ή απλά θα το καταδικάζουμε όλοι και θα περιμένουμε. Και μιλά για πραγματική δικλίδα, όχι διαμαρτυρίες και πορείε που αποδεδειγμένα δεν δουλεύουν για το ΣΥΡΙΖΑ. Καλή συνέχεια και να είσαι καλά. Λοιπόν, χαρά μπε εδώ, μου δίνει μια αφορμή. Η μοναδική ασφαλιστική δικλίδα είσαστε εσεί. Διαμορφώνοντα κριτήρια όταν πάτε και ψηφίζετε. Όταν ψηφίσετε αυτό που ψηφίζετε, και για παράδειγμα εκλέγεται κυρία με 285 ψήφου. Εκλέγεται, ξέρω εγώ, ο κύριος Παυλόπουλος με αυτές τις ψήφους που εκλέγεται. ενώ με τη σειρά της διαδικασίας, έτσι, μιλάω για τη σειρά της διαδικασίας διαδοχής. Είναι ο πρόεδρος, είναι σε περίπτωση που κάτι συμβεί, μπαίνει ο πρόεδρος της Βουλής και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, να έχετε συνέστηση όταν ψηφίζετε τι ψηφίζετε. Γιατί εγώ έχω πρόβλημα. Έρχεσαι και με ρωτά κάτι τέτοιο, αν υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα. Και τι ασφαλιστική δικλίδα να σου δώσω που πήγε ενδεχομένω και ψήφισε στο δημοψήφισμα, όχι, και μετά στο κάνανε ναι και κάνανε και εκλογέ, και επίση του ξαναψήφισε και του έφτιαξε εξουσία. Mm. Πού να βρεθεί η δικλίδα. Εδώ τώρα πάνε να φτιάξουν καινούργια κατάσταση με βάση καινούργιε ομάδε μέσα, ιδρύονται και επανειδρύονται, διαλύονται κόμματα εντό του κοινοβουλίου και δεν ανοίγει μύτη. Αν λοιπόν κάποιο έχει ψηφίσει ποτάμι γιατί νόμιζε ότι θα τον βγάλει στον ωκεανό μαζί με το σκάφος του και θα πλέει και θα αποκτήσει και σκάφος λέω τώρα από εκεί και έστρα τι να σου κάνει ο κύριος Τεοχαρόπουλος ο οποίος μπορεί να κάνει ό,τι νομίζει και σε να σε υποχρεώσει να κρέμεσαι από το ιστίον του ή σταματία επειδή σε γενικό επίπεδο όλα είναι για κλάματα μετρόλια τρόλια και βουλευτές γελοτοποιού, ας έχουμε τουλάχιστον μήνα. με υγεία με υγεία, τι άλλο λέει εδώ, ανε ναι, μάλιστα, με υγεία, ακοή να σας ακούμε και μάτια να σας βλέπουμε. Φιλιά στο δυνατό δίδυμο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, τι να σας αφιερώσω εγώ τώρα μια και τα κάνετε όλα αυτά. Λοιπόν, σε αυτήν την δόση των μηνυμάτων αφιερώνω της Λεβεντίας τη φούστα. Μουσική κολλεκτίβα και τρίτη όχθη δημιουργεί Νατάσα Μοισόγλου και ο Ριζόπουλος ο Κωνσταντίνος Στους στίχους και στη μουσική Νομίζω ότι θα το καταλάβετε πολύ καλά το τραγούδι Πως στάσαμε εδώ εγώ δεν το κατέχω αρχίζει Κατέχω όμως και μάθετε πως μέλλον πια δεν έχω Του μόνο την πάρτι μου έχω παρέσει. Τελώ γύρω μου, αχτό δεν αντέχω. Μη με ζαλίζει και πολύ με έρωτε και τέτοια. Ένα μονάχα έχω στο νου όταν φταίει. Έχω κι εγώ ένα θεό που θέλω να κρατάω. Το χρήμα με στα χέρια μου και να το προσκυνάω. Δε με γεμίζει τίποτα, ψάχνω να βρω μια λύση. <Τι <Τι θα την καπνίσω, έναντι πιο φτανή να με κρατήσει. Hey! φούστα. <Τι> στο <τζενταβλώνουμε δύο> <σοχρόνου> <στο χρονομύτια που> <σοχρόνου> τα παππούτσια. Στον Τσάντα απλώνουμε δύο φορέ το χρόνο. Για αυτόντα καμάρο σου με χωρί να <σοχρόνου> <τα> ξέρουμε. <σοχρόνου> γιατί του δίνουμε από μια κλωστή. Α το όλα αυτά τα Πέσα με πατρίδα και θεία και γίνα σοχνίρο, εξουσία και τα οικογένεια. Δεν είμαι ακόμα αρέτη. να αφήσω το σπιτάκι μου και σε μέρε. δωσαν τα παιδιά και όλη μέρε μα πω όλα αυτά βολικά, Μα θα όλα βολικά, το φελλικό αν θέληση και αν δεν έτσι απλά μια μέρα θα σε <Τορτάρι> Φούντα τα παπούτσια. Στον τραπίνα απλώνουμε δύο φορέ στον χρόνο, χρόνο και αφού τα καμαρώσουμε χωρί να ξέρουμε γιατί του δίνουμε από μια φτωχά στο πια να παλεύουμε. Για διαφορία όλη νάρια έχει Καλόλη μέρα το παππί και ηθόνη του τον τρέφει Γίνεται λίγο στο παππί που διψασμένο για αίμα Κατασπαράζει ό,τι βρει που να έχει σκούρο δέρμα Μα εδώ υπάρχει πρόγραμμα και το σχολείο συμβάλλει Καλώ κανείς να μη γεννή και καλό να κάνει για αν όλα αυτά αιρετικά σας φαίνονται και ψέμα Τότε ασφαλώς θα έχετε το απλανό στο βλέμμα Λομοτομία απ' τη τη δύση εφαρμοστεί Αφού υπάρχουν άτομα που σκέφτονται πτυ, ακόμα Κοινωνικά αιρήθεια χαλάνε πτυ, το ματρή Κι αντίσταση προβάλλουν στη σφαγή hey. Hey. Τις λέ, βέτια, στη φούστα hey. Τίφουντα στα παπούτσια. Δύο φορέ το χρόνο και αφού τα καμπαρώσουμε χωρί να του Κλέψανε, λένε, όλοι μα κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που του πιστέψαν. Έλεψαν ανάπηροι παιδιά και Κι πεθαμένοι μισοτή προνομιούχοι. Έχουν προνόμια αυτά του επιπίπτεται. Και τα ποιώ με τα χρήματα. Λοιπόν, μια και αγανακτήτε με όλα μια και όπω μου γράφει η φίλη Στάμου εδώ τη εκπομπή, Πρώτη φορά το βλέπω ε, το όνομά σου σε μήνυμα. Αλλά μου αρέσει το Στάμω έτσι πως το έχει εδώ. Γιατί σα κάνω εντύπωση οι λαξοκολιά και τα σάλτα από κόμμα σε κόμμα. Όλα αυτά τα κόμματα δεν έχουν καμία διαφορά μεταξύ του. Την ίδια σαπίλα και τα ίδια συμφέροντα υπηρετούν. Εγώ θεωρώ όμω ότι όλοι οι άνθρωποι δεν είναι οι ίδιοι και δεν είναι διατεθειμένοι να υπηρετούν όλοι τα ίδια συμφέροντα προβατιδών. Γι' αυτό και έχω μία πίκρα μια επισήμανση και μια προτροπή ταυτόχρονα έχουν βγει στο δρόμο οι αγρότες και έχουν βγει στο δρόμο οι αγρότες για να μπορείτε να φάτε για να μπορείτε να σπουδάσετε για να μπορείτε να κρατήσετε τη γη για να μπορείτε να κρατήσετε τον τόπο χωρίς αγρότες δεν μπορεί να κρατηθεί κανένας τόπος. και έχω κουραστεί να ακούω γύρω γύρω να λένε πάλι θα βγουν οι αγρότες οι αγρότε καταρχήν δεν βγαίνουν τυχαία αυτή την περίοδο. Βγαίνουν αυτή την περίοδο γιατί μπορούν να βγουν με τα χωράφια να κοιμούνται τα περισσότερα λόγω χειμώνα. Το δεύτερο είναι γιατί τώρα έχει σημασία να του στηρίξει κάποιο. Τώρα που ήδη ασκήθηκαν οι πρώτε φρέσκε διώξει στον μπλοκό τη νίκαια και την ίδια ώρα δημοκρατικότατα η κυβέρνηση των Έξυπνων απέναντι στου ηλίθιου ενεργοποίησε στο δικαστικό σύστημα, την εκδίκαση των προηγούμενων αγροτοδικείων αυτές τις μέρες ασχέτως αν σε ορισμένες περιοχές, σε άλλες περιοχές της χώρας και σε άλλα δικαστήρια έχουν πάρει αναβολή. Και λέω να ενεργοποιηθείτε και να τους στηρίξετε με οποιοδήποτε τρόπο, καταργώντας το βασικό άλλο για να υπάρχουν δικαστικές διώξεις, πέρα από την ικανοποίηση των ετοιμάτων, αφήστε τα αυτά είναι ευρωπαϊκή πολιτική, είναι ελληνική πολιτική, είναι αξαθ Τη αγροτική μας δύναμη και τάξη, εκεί που έχει σημασία να αντισταθείτε σε αυτό το εφευρημένο αλόθη της παρακόλλησης συγκοινωνιών έλεος αυτό να το θυμηθείτε όταν θα υπάρχει η δυνατότητα εσείς να βρεθείτε στη θέση των αγροτών χωρίς τρακτέρ, χωρίς γη, χωρίς φαΐ Ευτυχώ παρενέβη στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας που δεν ανήκει ούτε στο αριστερό κόμμα του, πιθανά μόνη είναι. Κάφτε μόνη και κάνει δουλειά για δέκα κόμματα. Λοιπόν, και στην ομιλία του ο Κώστος ανέφερε ανάμεσα στράτα ΜΑΤ, καταστολή, διώξεις. Απαραίτητο συμπλήρωμα της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα και δίκε fast track για αγωνιστές αγρότε που τους διώκουν ω ηθικούς αυτουργού για την κατάληψη οδοστρώματος από τα τρακτέρια τα μπλόκα τους. Η τρομοκράτη του Λαού δεν θα περάσει. Οι μικρομεσαίοι αγρότε παλεύουν για να παραμείνουν στο χωράφιο τη ενάντια τη συγκέντρωση τη γηση λίγα χέρια. Διεκτικούν κατάργηση όλων των άμεσων και έμεσων περιορισμών τη αγροτική και εκτινοτροφική παραγωγή που επιβάλλουν οι κάποιε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Εναντιώνονται τι νέε περικοπέ τη επιδοτήση ενισχύσει. Παλεύουν για μείωση του κόστου παραγωγή που μαζί με τι χαμηλέ τιμέ των εμπορευχανων οδηγεί την αγροτιά σε αντιέξοδο. Για αφορολόγιο το πετρέο, φτηνό αγροτικό και αρδευτικών Κατάργηση του ΒΠΑ στα αγροτικά μέσα και εφόδια. Για άμεση ανακούφιση του με αποζημιώσει στου πληγέντε. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Φόρο απαλλαγέ. Αύξηση ακατάσχετου ορίου και καμία κατάσχεση πρώτη, δεύτερη κατοικία και χωραφιού. Αλληλεγγύη στο δίκαιο αγώνα τη μικρομεσαία αγροτιά. Για να μην περάσουν το ξεκλείρισμά του και η καταστολή. Ποιο διαφωνεί, Όποιο διαφωνεί κατά την άποψή μου με αυτά τα αιτήματα για του αγρότε, άποψή μου είναι και τη λέω. Πρέπει να ντρέπεται. Και θα καταδικαστεί να αργοσβήνει μόνη η θέση αυτών που λένε όχι σε ένα τέτοιο αίτημα. Είναι γραμμένο το 47 από το Βασίλη Τσιτσάνι. Εδώ θα το ακούσετε και σε στίχου και σε μουσική σε μια εξαιρετική, εξαιρετική, μοναδική, αριστούργηματική διασκευή και ερμηνεία από τη Σοφία Ευραμίδου. Την οποία δεν θα τη βρείτε πουθενά, είναι από live και είναι προσφορά τη Νάντση Κανέλη και τη Λιάννα Κανέλη μόνο για τα αυτιά σα. Thank <laughs> you. Δεν το συνηθίζω να ε, ε, κλέβω ολόκληρα κομμάτια εκτός και αν ε, έχω το μέσον <laughs> δηλαδή έχω την ε, άδεια και τη χάρη να το κάνω ε, ε, μου το επιτρέπετε λοιπόν, ε, μιλάμε πολύ για τον Νόμπελ έτσι. Ε, και ξέρετε σας έχω πει πολλές φορές ότι ένα από τα αγαπημένα μου μέρη να γράφω εκτός από το Ριζοσπάστη, είναι και η κατιούσα μου το λέω το μου γιατί αισθάνομαι ότι είναι κομμάτια του εαυτού μου Κατιούσα.gr. όπως τα ακούτε k-a-t-i-o-u-s-a είναι υποχρεωμένο να το πω έτσι Κατιούσα.gr. λέμε και ελληνικά να το πατήσετε θα βγει δεν υπάρχει περίπτωση απλώς να μην σας βγουν μόνο οι λεπτομέρειες για το όπλο Κατιούσα. πάνω εκεί είναι βασισμένο έτσι άλλωστε όσοι γράφουμε εκεί Προσπαθούμε να πετύχουμε μια βολή στους βολεμένους Έτσι λοιπόν ο Μάνος ο έχει γράψει ένα εξαιρετικό πράγμα στην Κατιούσα Για τον Νόμπελ Και παίρνω την άδεια του και σα το διαβάζω Και μόνο από το ύφος και το επίπεδο του κειμένου Μπορείτε να καταλάβετε γιατί χάνεται με δεν μπαίνετε στην Κατιούσα Λοιπόν Υπάρχουν δύο γνώμε για τον Νόμπελ Ειρήνης Ή καλύτερα δύο Η καλυτερα δυο γλωσσε γλώσσα Λέει ότι είναι κορυφαία παγκόσμια διάκριση που τη δικαιούνται όσοι με τι πράξει του διευκολύνουν, προωθούν, εξασφαλίζουν την ασφάλεια, τη δημοκρατία την ειρήνη. Όλα αυτά βέβαια με του ορισμού των ενιών όπω τι δίνει ο δυτικό κόσμο. Η άλλη γλώσσα λέει ότι τα νόμπελ ειρήνη τα παίρνουν οι καλύτεροι εκπρόσωποι λακκίδε των συμφερόντων των ΙΠΑ και του ΝΑΤΟ. Άνθρωποι που συνέβαλαν αποφασιστικά στην υλοποίηση των σχεδίων του. Αχαιράνθρωποι που οι υπερεαλιστέ ήθελαν να του προβάλλουν επειδή τα σχέδιά του και είχαν προγραμματισμένο για αυτού ρόλο. Που ήθελαν να του ξεπλύνουν από τα εγκλήματα που δέχτηκαν να κάνουν για λογαριασμό των αφεντικών του. Ότι το Νόμπελ αποτελεί ανταμοιβή των πιο πιστών τσιρακιών του Ιμπεριαλισμού. Από μια μεριά και αν από μια μεριά και αν κρίνετε, τι είναι το Νόμπελ Ειρήνη, στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγεται. Ο Ζάεφ και ο Τσίπρα το δικαιούνται. Λέει λοιπόν ο Μάνο Λούκα: Τα συμφέροντα και οι στρατηγικοί σχεδιασμοί που παίζονται στην περιοχή μα είναι τεράστιοι. Τα έχουμε πει αυτά. Τα λέει και η έκθεση του ΙΠΕΚ στον ΙΠΑ, που πρόσφατα δημοσιεύτηκε. Αυτοί οι δύο, λοιπόν, εξασφάλισαν την εύκολη υλοποίηση της πρώτης φάσης των σχεδίων των ΙΠΑ και του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια συνολικά. στρόνουν μεθοδικά το έδαφος της πρώτης γραμμής για τη σύγκρουση των γιγάντιων συμφερόντων που διακυβεύονται στην περιοχή μας, για την απόκριση της κακοήθους επιρροή της Ρωσίας στην οποία επιστρατεύτηκαν όλοι οι Κάποια χαρακτηριστικά Νόμπελ. Στο κάτω κάτω άλλοι που το πήραν έκαναν περισσότερα Εδώ το 2012 το Νόμπιλ Ιρήνης το πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση Μάλλον για την καθοριστική συμμετοχή της με πυράβλους και βόμβες στους πολέμους της Γιουγκοσλαβίας, του Ιράκ, του Αφγανιστάν, της Λιβύης Το 2007 το πήρε ο Αλγκόρ, ο αντιπρόεδρος του Κλίντον που βομβάρισε την Γιουγκοσλαβία Το 2009 το πήρε ο Μπαρακ Ομπάμα, Μόλις εκλέχθηκε πρόεδρος Ήταν φαίνεται για να πάρει φόρα και να γίνει ο πρόεδρος του πολέμου της Λιβύης Της έντασης του πολέμου στο Ιράκ και της επέμβασης στη Συρία Μέχρι και ο Χέρι Κίσιγκερ το πήρε Το 1973 ο διάσημο υπουργό εξωτερικών των ΗΠΑ τα χρόνια που στην Ελλάδα έκαναν τη Χούντα και αργότερα το Κυπριακό. Στην Οτιοανατολική Ασία προκάλεσαν πολέμου και μετεριέ με βάση Βιετνάμ, Καμπότζη, Λάος, Στον Μπαγκλαντές και το πραξικόπημα στην Ιδονησία. στην Νότια Αμερική συνέβη το πραξικόπημα στη Χιλή και στην Αργεντινή και πολλά άλλα. Λεπτομέρεια, ο Κίσιγκερ βραβεύτηκε μαζί με τον Λε Ντούκθο, ηγέτη του Βόρειου Βιετνάμ, ο οποίο όμω αρνήθηκε να παραλάβει ένα τέτοιο βραβείο. Το 1919. Το νόμπιλ ειρήνης το είχε πάρει ο Γούντρο Ουίλσον, πρόεδρος των ΗΠΑ σχεδόν ταυτόχρονα με την επέμβαση 14 χωρών με επικεφαλή στη Γαλλία, την Αγγλία και τη ΣΥΠΑ ενάντια στη νεαρή τότε Σοβιετική Ένωση. Κι άλλος Αμερικανός πρόεδρος το πήρε, ο Ζίμι Κάρτερ το 2002. Αλλά κανένα λόμπελ δεν συγκρίνεται με αυτό που πήρε το 1953 ο Υπουργός Εξωτερικών και Άμυνας, τον ΗΠΑ στρατηγός George Μάρσαλ. Ήταν ένας από αυτούς που πήραν την απόφαση να ρίξουν τις ατομικές βόμβες στη Χειροσήμα και τον Αγκαζάκι. Και ήταν ο εμπνευστής του γνωστού σχεδίου Μάρζαλ που εξασφάλιζε τη μεγαλύτερη πρόσδεση των ευρωπαϊκών οικονομιών Στο άρμα τον ήπα και την οργάνωση της επιθετικότητας ενάντια στις σοσιαλιστικές χώρες Αυτονόητος διεκδικητής ενός Νόμπελ Ιρήνης Υπάρχει όμως και άλλος λόγο, σοβαρός για να πάρει τον Νόμπελ ο Αλέξης και ο άλλος το Νόμπελ το παίρνει και όποιο είναι ο μεγαλύτερο αντικομουνιστή στον κόσμο. Στην πράξη όμω όχι μόνο στα λόγια. Το έχουν πάρει ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ο Λεχ Βαλέσα, ο Αντρέη Ζαχάροφ και άλλοι παρόμοιοι. Μεταξύ μα θα ήταν αδιανόητο να έχει γίνει αλλιώ. Η Δύση ανταμείβει τα τσιράκια τη. Ποιον θέλατε να τιμά δηλαδή με Νόμπελ Ειρήνη, τον Τζέγκε Βάρα, τον Ζούκοφ. Αυτοί που αρνήθηκαν το Νόμπελ του. Και αυτή η εκτίμηση επιβεβαιώνεται από μερικέ εξαιρέσει περιπτώσει ανθρώπων που αρνήθηκαν τον Νόμπελ. Ένα που αρνήθηκε ήταν ο ηγέτη του Βορείου Βιετνάμ, Λεντουκθό. Το 1973 τα μέλη τη Επιτροπής αποφάσισαν να μοιραστούν το βραβείο ο Χέρι Κίσικερ και ο Λεντούκθω για τη συμφωνία ανακοχή ΗΠΑ Βορείου Βιετνάμ, η οποία δεν είχε υπογραφεί αλλά δεν είχε υλοποιηθεί ποτέ. Για λόγους διαμαρτυρία, ο Βιετναμέζο ηγέτη αρνήθηκε να παραλάβει τον Νόμπελ, επισημένοντα ότι η ειρήνη δεν είχε επιτευχθεί και όλο αυτό ήταν επικοινωνιακή προσπάθεια ξεπλήματο των ΗΠΑ και του βρώμικου πολέμου ένα άλλο τέτοιο μυστήρα ήταν ο γνωστό Γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέα Ζαν Πολ Σάρτ, που αρνήθηκε την παραλαβή του Νόμπελ λογοτεχνία το 1964. Αλλά η πιο χαρακτηριστική περίπτωση ήταν το 1926, όταν ο Ιρλανδός συγγραφέα Τζορτ Μπερνανσό αρνήθηκε να παραλάβει το Νόμπελ, λέγοντα: Μπορώ να συγχωρήσω τον Άλφερτ Νόμπελ για την εφεύρεση του δυναμίτη. Αλλά μόνο ένα ανθρώπινο τέρα θα μπορούσε να εφεύρει τα βραβεία Νόμπελ δεν και ούτε λοιπόν να το πάρει το νόμπελο Τσίπρας το έχει κερδίσει με τη γλώσσα του. Προς το παρόν δεν φαίνεται υποψηφιότητα να κινδυνεύει από κανέναν άλλον. Ποιος θα του κουνηθεί, ο Μπορσονάρου ή ο Νετανιάχου. Ο μόνος πραγματικά επικίνδυνος να στερήσει το νόμπελ από τον Τσίπρα, λέει ο μάνο Δούκας στην Κατιούσα, είναι ο ηγέτης της αντιπολίτευσης τη Χουάν Γουεάδο. Αν καταφέρει να ολοκληρώσει το πραξικόπημα και να πάρει πράγματι την εξουσία, τότε σίγουρα θα πάρει αυτό το πολυπόστο βραβείο Νόμπελ Ειρήνη. Η Βενεζουέλα, άλλωστε, βγάζει το 30% τη παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου. Είναι πιο μεγάλο μεντεσέ αυτό. Α ευχηθούμε, λοιπόν, να μην πετύχει το πραξικόπημα τη Βενεζουέλας όπω πέτυχε αυτό στα Βαλκάνια, γιατί αλλιώ θα χάσουμε το Νόμπελ. Μάνο Δούκα το είπε, όχι ο τραγουδάνο του Βεζίρη, σε στίχου Δευτερή Παπαδόπουλου, μουσική και τραγούδι ο Μανώλη Μητριά. Είναι λοιπόν η ώρα να ακούσουμε ποιοι δραγουμάνοι αποφασίζουν αυτά τα Νόμπελ. του δεξίρι την ύμαστη χαρήχνει τα χαρτιά. Ένα μάτι στο μισήρι, άλλο του μάτι στην αρβανίτια. Κι όταν βαράει η παλαμάκια, δούλε ρεμπέτια μελια έρχονται σωρό και του αχμέ. Τα αγάτα χανουμάκια Στην προσταγή του στίνουν χορό <σμήλια> <σμήλια> Πάτε και πείτε δράγουμάνι Ώρα που όλα είναι για τα στάζ έτσι ορίζει το φυρμάνι κι ο Πολυχρόν εμένος ασπάσας κι όσο για να καλύβει γεια σου τζαβέλα, για σου γέρο του μορεγιά. βράδυ πρωί θα λιώνουμε μολύβι για την τιμή και για τη λεφτεριά Θα μου επιτρέψετε σήμερα στην εκπομπή να κλείσω με κάτι που ακούγεται και είναι σε έναν βαθμό σχεδόν απολύτως προσωπικό. Και ταυτόχρονα είναι κάτι που θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί είναι κάτι που με πονάει και γιατί πρέπει να ξεπεράσω εκ των πραγμάτων κάποια τυπικά και κάποιες τυπικότητες που δεν χωράνε το σεβασμό στην επιθυμία ενός αγαπημένου μου ανθρώπου, μιας πολύ καλής φίλης, και πολύ καλής δημοσιογράφου, μιας κυρίας, μιας λέδης Και το λέω το λέδη τιμητικά Ενώ ε, στα αγγλικά το τίτλο κυρία Κυρία, κυρία, αυτό που λέμε lady Μια κυρία και γιατί είχε ζήσει και στην Αγγλία, είχε δουλέψει και στην Αγγλία ε, Αγαπούσε την Αγγλία πολύ Κράτησε και το γραφείο τύπου της πρεσβείας μα εκεί πολλά χρόνια οι παλιότεροι τη θυμούνται από την εμφάνισή της τηλεόραση γιατί μετά έκανε πολλά χρόνια δουλειά πίσω στην τηλεόραση είναι η πολύ αγαπημένη μας πολλών ανθρώπων Μένια Παπαδοπούλου που άφησε το μάτι του το κόσμο πριν από λίγες μέρες μετά από πολύ σκληρή μάχη με τον καρκίνο Είναι από το σπάνιο είδος αυτών των γυναικών που κράτησαν το ήθος και το ύφο τους μέχρι τελευταία στιγμή ακέραιο που βοήθησε όποιον νεόν άνθρωπο πέρασε από δίπλα της, ακόμα και αν διαφωνούσε απίστευτα με το ιδεολογικό του περιεχόμενο, με τη συγκρότησή του, με τα πάντα. Είναι άνθρωπος ο οποίος κτηρούσε τις φιλίες της όπως και τις διατηρούσε και τις κρατούσε όπως βαστάει κάποιος στα εικονίσματα τα Άγια του τα πράγματα, και αύριο θα την κυρδέψουμε στις 12 η ώρα από το πρώτο νεκροταφείο και θα την αποχαιρετήσουμε την δίπλα στην αγαπημένη της μάνα που είχε ένα σωρό εκτελεσμένου από τους ναζί τα καλάβριτα γύρω της σαν να τη συνοδεύουν. Να αναπαυτεί η ψυχούλα τη και είχε ζητήσει από τους φίλους πολλούς από τους οποίους τους βλέπετε κάθε μέρα στη τηλεόραση και ειδικά από τους ξένους ανταποκριτές που τους βλέπετε στα διάφορα κανάλια Στι στιγμέ αγαπημένε, άμα θα πεθάνω, θα ήθελα να ακουστεί πάνω από τον τάφο μου το pretty lady. Το pretty woman. Το pretty lady είναι αδύνατο να μην το πω αλλιώ εγώ και να μην το αλλάξω, αφού αφορά στη μένια. Και δεν είναι γλώσσα λανθάνουσα, είναι γλώσσα την αλήθεια πλήρω λέγει. Αποχαιρετώντα λοιπόν την αγαπημένη μα φίλη, αποχαιρετώ και εσά, σα εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Σα εύχομαι μακριά από πίτρε να αντέχετε. Και επειδή δεν μπορώ εύκολα στο πρώτο νεκροταφείο να βάλω από ένα κινητό να ακουστεί το Pretty Woman χωρίς να γίνουμε ρεζίλοι των σκυλιών στα Ινσταγκράμια και στα υπόλοιπα και επειδή μπορεί να υπάρξει κανένα κακόγλωσσος ή κυρίω ένα άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει να το ακούσει αυτό και έχει πάει με σεβασμό στο δικό του τάφο όπως εις το υποσχέθηκα το αφήνω εκεί που είναι εκεί με σίγουρη θα το, το ακούσει σας αποχαιρετώ με το Pretty Woman.